Κάνετε με ορισμένες κραχτές περιπτώσεις να το πω έτσι Ιδιωτικοποιήσεων Όπως για παράδειγμα το θέμα του ελληνικού Θέλει και ερώτημα Θέλει και ερώτημα Όπως για παράδειγμα το θέμα του ελληνικού Θέλει και ερώτημα Και ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι όλοι πριν γίνει Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας ο ΣΥΡΙΖΑ από το, τόσα πολλά που είχε προαναγγείλει εξαγγείλει αν ε, θα κάνανε κάτι σχετικά με όλα αυτά τα θέματα και ήταν άπειρα τα θέματα που είχαν ανοίξει και εδώ τον ακούσαμε να τον ρωτάει ο για το ελληνικό και για τις άλλες ιδιωτικοποιήσει. επειδή είχαν βάλει και εκεί ψηλά τον πύχη Και την έβγαινε πάντα από τα αριστερά ο Πρωθυπουργό, τότε δεν ήταν προθυπουργό, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το αυτάρεσκο ύφο. Θέλει και ερώτημα τι θα κάνουμε. Δεν ξέρετε τι θα κάνουμε εμεί. Τελικά ήθελε ερώτημα, ήθελε πολλά ερωτήματα και έπρεπε να πέσουν και πολλέ απαντήσει. Οι ερωτήσει έγιναν, τότε παίρναμε τι γνωστέ απαντήσει. Τώρα είναι ακριβώ οι απαντήσει και είναι και πράξη, δεν είναι μόνο απαντήσει. Όπω για παράδειγμα, το θέμα του ελληνικού. Θέλει και ερώτημα. Κύριε Χαζνικολάου, αν είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκρίνει ή να επικυρώσει ε, συμφωνίες που έγιναν και ε, παραβιάζουν κατάφορα, αν θέλετε, την κοινή λογική, όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον. Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηφίσετε δύο Σαμάρα ο ελληνικός λαός. <χαιρίζει> Πώ νερό τηλέφωνο η κόπεδα με δώσει, δεν κυβέρνηση κύριε Πρωθυπουργέ αυτό. Με συνειδικό ταμείο, αντζέντιδες θα καταδίσετε και χειρότεροι κακοί αντζέντιδες. Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηθεί στον κύριο Σαμάρα ο ελληνικός λαός. Τελικά, τις επικύρωσαν αυτές οι συμφωνίες, το έδωσαν στο Λάτσι όπως θα το έδιναν οι προηγούμενοι, τότε ήταν ενάντια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεσήκωνε και τον κόσμο, συμμετείχε στα κινήματα, ε, τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα, από μια ομιλία που είχε κάνει για το ελληνικό, αποκλειστικά για το ελληνικό, είχε πάει, είχε συμπαρασταθεί. Στα πάνω, ο κόσμο πολίτη εκεί τη περιοχή πίστευε ότι αν βγει ο Αλέξη Τσίπρας, πίστευε και αυτό ότι αν βγει ο Αλέξη Τσίπρας, δεν μπορεί να είναι ψέματα όλα αυτά που του έταζαν μέσα στα μούτρα του, ότι θα κάνει, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα δύο από τα δέκα. Αυτό το γνωστό που ακούγαμε. Θα ακούσουμε πώ ακριβώ θα έλεγε και μάλιστα έκανε ερωτήσει και απαντούσε ο ίδιο στον εαυτό του, τι από αυτά θα κάνουν που έλεγε, αν γίνουν κυβέρνηση. Και θα έλεγα λοιπόν ότι στο ελληνικό αποκρισταλλώνεται η εναλλακτική αντίληψη που θέλουμε και που έχουμε για την τοπική κοινωνία, για την τοπική οικονομία, συνολικά όμως για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Μπράβο! Θα πούν όμως πολλοί, εντάξει, καλά είναι αυτά τα λόγια. Αλλά εσείς αύριο θα γίνετε κυβέρνηση. Έχετε πρόταση. Η απάντηση, που και πάλι από καρδιά είναι, είναι, η απάντηση είναι ότι όποια κι αν ήταν η δική μας πρόταση δεν θα μπορούσαμε στο ελληνικό ιδίω, να αγνοήσουμε την θέση, την άποψη που συλλογικά εκφράζεται από την, από την τοπική κοινωνία που χρόνια τώρα αγωνίζεται από τα κινήματα των πολιτών και κυρίως δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τις προτάσεις των επιστημονικών φορέων των ειδικών για την αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Το ελληνικό και την παράκτεια ζώνη Πουλά. τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά Πουλά. Σαρονικό. Και με Αν και εγώ ήμουνα σαν αυτούς που δεν ήταν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσανε θα ήμουνα πλήρως αναξιόπιστος Ωραία όλα αυτά Η Αλίκη πουλάγε ψάρια, ετούτο δεν έχει ψάρια να πουλήσει, ή δεν ξέρουμε, μπορεί να πουλήσει και ψάρια κάποια στιγμή. Να ξεπουλήσει η Αλίκη πουλάγε, ξεπουλάει ό,τι έχει ο καθένα. Το ελληνικό, το σαρονικό. Ε, όχι μόνο αυτά, υπάρχει και μια αγωνιστική συνείδηση, η οποία και αυτή έχει ξεπουληθεί εδώ και καιρό. Κατά την νόμη δεν υπήρχε καν. Αλλά για όλου αυτού που πίστευαν ότι υπήρχε, να ξέρετε ότι έχει ξεπουληθεί. Το έχετε καταλάβει, το βλέπετε και αυτή. Κυρίε και φίλοι, για μα το ελληνικό δεν είναι απλά ένα πολεοδομικό project που το βλέπουμε μέσα από μια τεχνοκρατική σκοπιά πόσο μάλλον απλά ένα οικονομικό project Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας αγωνιστικής συνείδησης. Μπράβο. Είναι το τοπόσιμο των αγώνων των κινημάτων πόλης για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου Μπράβο. Είναι οι αγώνες των πολιτών που πριν από χρόνια ξεσήκωσαν Ένα μεγάλο κίνημα που βρήκε αλληλεγγύη από άκρης άκρης σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Αττική προκειμένου να ρίξουν τα κάγκελα και να έχουν πρόσβαση στην παραλία. Ένα κομμάτι, και... Ένα κομμάτι της συλλογική μας αγωνιστικής συνείδησης. Και... Οι στον των πολιτών Φως, νερό, τηλέφωνο, η κόπεδα με δώσει Δεν κυβέρνηση κύριε Πρωθυπουργέ αυτό Και... και το τραγούδι, το φρενάραμε απότομα. Γιατί έχουμε να πάμε και στα υπόλοιπα, τα οποία, τα οποία υπόλοιπα. Επίση είναι γύρω από το ελληνικό. Δεν θα το αφήναμε έτσι αυτό. Πώ η να χωρέσει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, Πάρα πολύ να είναι καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρα και οι επιλογέ του ελληνικού λαού. Γιατί χωρί αυτόν τον ελληνικό λαό δεν θα υπήρχε ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Αλέξη Τσίπρα, ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε Σαμαρά, ούτε. Ξεπουλήματα ούτε υπερπλούσιοι που έρχονται, παίρνουν τα φιλέτα και γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι πετώντας κάτι ψίχουλα και ξεροκόματα στους γύρο ή σε όσους θα δουλέψουν εκεί με συνθήκε που ο καθένας μπορεί να φάνταστη. Είχε δώσει και υπόσχεση μεταξύ όλων των υπολείπων που είπε για την αγωνιστική συνείδηση είχε δώσει και υπόσχεση ότι δεν θα εγκαταλείψουν τη μάχη για το ελληνικό. Και αυτό το σχέδιο έρχεται τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο όμως και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από τα κινήματα και τις κινήσεις των πολιτών και είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη. Είναι μια πρόταση που αποτρέπει την καταστροφή ενός ευλογημένου τόπου που αποτρέπει την καταστροφή του δημόσιου χώρου και του αστικού τοπίου και του αστικού τοπίου. Φίλες και φίλοι, και σύντροφοι τη μάχη για να μετατραπεί το ελληνικό σε μητροπολιτικό πάρκο ανοιχτό σε όλους και όλες τους Πολιοδομικού συγκροτήματο δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουμε. Δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουμε. Δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουμε. Μπράβο! Πού να έλεγε και τα αντίθετα. Ευτυχώ δεν εγκατέλειψαν τη μάχη και έχουν μείνει εκεί οι κάτοικοι με τι ελπίδε και όλα αυτά τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα και για αυτό το θέμα να έχουν στα αυτιά τους και μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να γίνονται καπνός με μια φοβερή ευκολία που διακατέχει αυτή την παρέα που κυβερνάει αυτή τη χώρα, είναι μέσα στο Μαξίμου, με φοβερή ευκολία τα έλεγε τότε, με φοβερή ευκολία μπορεί τώρα να τα αλλάζει, να κάνει τα ακριβώς αντίθετα και με το ίδιο πάθος να υποστηρίζει τα αντίθετα από αυτά που υποστήριζε τότε. Το πιο λαμπρό αστέρι, από εκεί είναι το τραγούδι. Ήταν η επιλογή του ελληνικού λαού, γι' αυτό και το τραγουδάκι με την Αλίκη, Μα λέει εδώ ένα ακροατή ο Πάνος». Έχουμε και το καράπι πέρι με έτσι τα πιο τουρκικά, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Φεύγουμε λίγο από το ελληνικό, θα μείνουμε στα ντόπια πάντα εδάφη. Η Ντόρα σήμερα το πρωί μίλησε, έδωσε συνέντευξη, εμφανίστηκε στον αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και μίλησε για το Κυριάκο και πώ θα συμπεριφερθεί ο Κυριάκο αύριο ω πρωθυπουργό. Είμαι τόσο πολύ πεπισμένη. πληρώσατε όμω, <σχετίες> Πάντα τα πληρώνω, την άποψή μου, κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ τι παπαράκι. θα κάνετε όμω, αν αύριο με Αλλά... είναι ο, ο Κυριάκο Πρωθυπουργό, αν θα έχετε την ίδια αντιμετώπιση. Τη ο την... Κυριάκο αποκλείεται, αποκλείεται να προχωρήσει σε υπερφορολόγηση των Ελλήνων. Να αποκλείεται. Μπράβο. Γιατί θα... Είναι δομικά άδικο. Άλλα... θα αλλάξετε το φορολογικό, λέτε. Βεβαίω, μα το πρώτο. Να αποκλείεται. <σχετίες> <σχετίες> <σχετίες> <σχετίες> <σχετίες> <σχετίες> <σχετίες> <σχετίες> Słyszył się, O Kyrgyzakos psów Peri peri peri nie nie O O no. o <ối> Τα έχουμε αυτά, συμβαίνουν αυτά, ε, δεν πρόλαβε να μειώσει τους φόρους, μάλλον να μην βάλει φόρους γιατί είναι δομικά, το πιστεύει τώρα, πιστεύει φανατικά και θα ψηφίσει από ό,τι φαίνεται Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί ο Κυριάκος δεν θα βάλει φόρους. Ε, ο Κυριάκος ξεκίνησε μόλις πριν τρει μήνες την καριέρα του στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν συμμετείχε σε κυβέρνηση πριν 1,5-2 χρόνια που είχε βάλει φόρους, που είχε κόψει συντάξεις. Δεν ήταν ο ίδιο στην κυβέρνηση που είχε βάλει και διατηρήσει τον έμφυα. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Αγνός, άμεμτος, φρέσκο πρόσωπο, δουλεμένο, δουλεφταράς, 10 χρόνια έχει δουλέψει. Ε, θα έρθει ως καινούριος με νέες ιδέες για να μην βάλει φόρους, να αφαιρέσει προφανώς όλους αυτούς τους φόρους που έχει βάλει και βάζει ο Αλέξη Τσίπρας. Σήμερα κυκλοφορεί από το πρωί, κόβεται, 40% κόβονται οι επικουρικέ. Συντάξεις όταν συμπληρώνουν το ποσό των 1.300 ευρώ και άνω καθότι τα 1.300 αυτή την εποχή σε αυτόν τον τόπο θεωρούνται πάρα πάρα πολλά λεφτά οπότε για συντάξεις πάντα οπότε πρέπει να μειωθούν, δεν μειώνονται οι κύριες, ναι αλλά μειώνεται, μειώνονται οι επικουρικές και ο καθένας βγάζει και από αυτό ένα ακόμη συμπέρασμα αλλά όμως σειρά έχει πάλι λίγο το ξεπούλμα πριν ξαναγυρίσουμε στην Τώρα Στόχο τους είναι να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία όσο, όσο. Πιστεύουν ότι δήθεν με αυτόν τον τρόπο, μας λένε μάλλον ότι δήθεν με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν κλίμα θετικό. Θα αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που επιχειρούν είναι ένα έγκλημα εναντίον του ελληνικού δημοσίου, της ελληνικής οικονομίας και των ελλήνων πολιτών. Τους τελειώνουμε οι τελειώνουν. Και τους τελειώνουμε οι μας τελειώνουν. τελειώνουμε οι μας τελειώνουν. Και ο Αλέξης του τελειώνουμε ή τελειώνουν. Και ο Τελειώνουν, διαλέγετε και παίρνετε από ποιον το θέλετε καλύτερα. Το δίλημα είναι τεράστιο. Οι διαφορέ δεν το συζητάμε, ασύλληπτε. Αλλά είμαστε σίγουροι εδώ, το επιτελείο, επειδή παρακολουθεί τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο 20 χρόνια, θα κάνετε την καλύτερη επιλογή όπω έχετε κάνει τα τελευταία επίση 20 χρόνια. Ανέκδοτο, έχει έρθει η ώρα. Ξέρετε το ανέκδοτο του Χότζα. Ο Χότζα κάποια στιγμή είχε ένα γάιδαρο. Το και ξέρετε, τον είχε ποιο. το γάιδαρο και κάθε λίγο και λιγάκι του δίνε λιγότερο σανό. Κάποια στιγμή υπερηφάνο πήγε στο καφενείο. Και ανήγγειλε στου συνδετιμώνες του ότι ο Κυριάκο θέμαθε να τρώει ελάχιστα. Θέμαθε να τρώει λιγότερο σανό. Και την άλλη μέρα του πρωί ο κυριάκος κυριάκος Κυριάκο ψόφησε Κυριάκο! Ψώφισε. αυτά είναι αυτά είναι τα δυσάρεστα αλλά ευτυχώ έχουμε και τα ευχάριστα η πώληση του ελληνικού το δόσιμο μάλλον δεν κάνουν πώληση να μην χρησιμοποιούμε άστοχα Άστοχε λέξει και η ανάπτυξη που θα έρθει από εκεί. Θα γίνει πάρκα, θα δουλέψουν άνθρωποι, έρχονται επενδύσει, πέντε δι, ακούγονται κάτι δισεκατομμύρια. Οπότε θα ανοίξουν οι δουλειέ, θα κοπούν λίγο οι συντάξει, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί μειώνονται 40%. Επόμενο στόχο, άμεσα υλοποιήσιμο, η εξαφάνιση τελείω των επικουρικών τουλάχιστον. Εμεί, φίλε και φίλοι, σε αυτόν τον δρόμο τη μάχη θα συνεχίσουμε. Για οριζόντια μείωση.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 Δεν χρειάζονται και επικουρικέ μπελάδε. Μία από εδώ, μία από εκεί. Παίρνει πολλά λεφτά, δεν ξέρει τι να τα κάνει. Έχει πάντα την απειλή ότι κάποιο θα τα κόψει. Να κοπούν τώρα όλα, να τελειώνουμε. Να μην έχει καμιά αγωνία ο συνταξιούχο, κυρίω αν παίρνει και πάνω από 1.300. Και πού ακούστηκε 1.300 σε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει κάποιο 1.300 ευρώ σύνταξη Να κοπούν αυτά τώρα, διότι πρέπει να αποκατασταθεί και εκεί μια ισορροπία. Ο νόμος και η τάξη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 21128200, τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένουμε πολύ χαρά, ζητήστε και αφιερώσει για μεθαύριο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και Νό, no. το μηνυμά σας και όλο αυτό σε 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio papaki, realfm.gr. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε πριν τον Κυριάκο και τον Αλέξη να λένε την ίδια φράση, ή του τελειώνουν ή μα τελειώνουν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που τους συνδέει και τους κάνει ένα πολύ αρμονικό δίδυμο με τις διαφορές τους εννοείται αλλά πολύ αρμονικό δίδυμο είναι και άλλη μια φράση που τους συνδέει η οποία φράση έρχεται και παραπεί κάτι πολύ βασικό στον ελληνικό λαό Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας αλλά και για τις Ελληνίδες και τις Έλληνε. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδε και τις Έλληνε. Σελίδε και τι έλεγε. Του σελίδε και τι. Σελίδε και τι, και το είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκρίνει να επικυρώσει.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 no me ibas tellónun itus tellónume ima tellónun cada perí peri mi τα es στα Το ελληνικό και την παράκτια ζώνη, <ουλάω> τι εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, <ουλάω> το Σαρονικό, και <ουλάω> ένα κομμάτι τη συλλογική μας αγωνιστική συνείδησης Ό,τι μπορεί ο καθένας, ό,τι έχει περίσσευμα, να το πουλήσει. Ακούσαμε εδώ ένα μικρό παράδειγμα. Ανακοίνωση, εκδήλωση τη επιτροπή Ειρήνης Ιλίου του Δήμου. Εκδήλωση, έκθεση καλλιτεχνική δημιουργία με έργα μαθητών από σχολεία του Δήμου Ηλίου που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία τη ΕΕΔΕ, Ελληνική Επιτροπή Διεθνή Υφεσική Ειρήνη, με θέμα Κανένα δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγα. Τετάρτη 8-6 σήμερα, ώρα 6.30 Πλατεία Ηρών Πολυτεχνείου, Δημαρχείο Ηλίου. Απονομία αναμνηστικών, παράσταση Καραγιώζη, διάβασμα ποιημάτων από μαθητέ. Θα υπάρχουν ζωγραφιέ από προσφυγόπουλα. Επιτροπή Ειρήνη Ηλίου τα κάνει όλα αυτά. Μα στείλαν μήνυμα, σα το διαβάσαμε ω θέλετε γείτονε. Ή και άλλοι πηγαίνετε τώρα. Ακολουθεί ο λαός αυτό το μέρος και το άλλο κρύβει μια έκπληξη. Που σε ρε παλικάρι. Κύριε Βασίλη, πώ είσαι κύριε Βασίλη, μαύρα μάτια κάναμε. Εδώ είμαι, μουρέ, τι φτιάχνει. Πού χάθηκε. Έχω ένα περιβολάκι μου, είχε ένα φίλο εκεί. Ναι. Και διάφορα ζαζαβατικά. Αυτό που οι φίλοι σου σου δίνουν, η φίλη σου δίνει δίνουν, ή αυτοκίνητα, ή περιβολάκια, ή σπίτια, ε. τι λαμογέ κάνει εκεί, γύρευε. Δεν κάνω τίποτα. Η νύχτα Πα... τη πάτρα έχει καραντήσει. Δεν πάω στη νύχτα τη πάτρα. Εγώ είμαι χριστιανό και όχι μόνο. Εσύ είσαι με του αλέκου το σύστημα που σα έφτιασε Το νόμο, άντρας -μάντρας. Δεν, τρέπεται, λέει, εγώ, δεν να από κιχά. Παιδί μου νύχτα δεν εννοούσα, νύχτα για να κάνει κανεί ονοιχτή, αυτό ποτά. Όχι. Είμαι χριστιανός. Οι χριστιανοί οι αυτό που κάνετε και στα γόνατα. Α. Δεν πιστεύω να τα τώρα να μαζεύτηκε επειδή και μαζεύτηκες μέσα τώρα με την ξεφτήλα. Όχι, όχι. Μα γέλασε ο να το. Τη οδούρα, τον αδερφό. Με τον Κυριάκο, γιατί, τι έχει ο Κυριάκο. Ναι, εσύ που τον θέλει, εσύ έχει το μέσον τώρα. Μια χαρά, παιδί. <laughs> Κάνει και ωραία deal με ξένες εταιρείε <laughs> γερμανικές, γιατί όχι. Με, με τον Τζίβρα τι είδαμε, είδαμε κάτι από Ζήμε, τίποτα. Με... Θα μιλήσω, Κυριάκο, θα έρθουν τα τρένα εδώ πέρα, τα Ζήμε, όλα τσάμπα. Εσύ είσαι επαφέ με αυτόν, Έχω, ναι. Έχω. Δεν τρέπομαι. Θα μα ανεβάσει και το Μάμα, <laughs> 10 Βέβαια, Να Άγρια σπαράγια. Είχα... Κάνουν μελέτα αυτά! Ναι, είχα βρει εγώ μια ποκρήλα και, και τα μάζευα και μπένα σε φίλου και έτσι από εδώ από και να πούμε. Η ποκρήλα τι είναι? Η ποκρήλα είναι ένα ο, ο, ο, ο, χωράφι μου, η ποκρήλα. Μπορεί να το πούμε που βγαίνουν αυτά. Μποκρήλα, πώ αλλιώ θα το, <laughs> <δεν> το πει <πείσαι laughs> ελληνικά. Που κάνω ανάλυση, εγώ είμαι αναλυτή του εδάφου, που να τα ξέρω εγώ. Να σου πω κύριε Βασίλη. Ε. Στην πορεία που ο πελετήδη στην Αθήνα, δεν σε είδα πουθενά Δεν μπορώ να με να στη φιάνη, τώρα κάτι εδώ. Εδώ φιάνει από την πόλη, εδώ μας φιάνη, υπάρχο, μεγάλο ωραίο. Έξω την πόλη. Στον Άγιο, αν έχεις έτσι, τον άγιο μας τον Άγιο Ανδρέα μας Δεν έχω έλεγων Εγώ είμαι και του και Παΐσιου, Πα... δεν έτσι Είμαι του Παίσιου Έτσι. Δεν το είδε, μα έμπολεμανε η Τουρκία δεν το καταλαβαίνετε τώρα και φύγατε όλοι. Ευτυχώ είσαι κύριο ο Χριστιανό εκεί που είναι ο Χριστιανό και που είναι. Ποιο είναι ρε, ο Χριστιανό, ο ναι. Ο Μπούτιν, ναι. Ο Μπούτιν, ο Μπούτιν, ο Μπούτιν κεφαλή κλείνει που λέμε. Ο Ρώσο, ο Μαφιόζο. Δεν είναι Μαφιόζο, αυτό είναι ο Χριστιανό Ορθόδοξο και μα βοηθάει. Το ένα που κλεί το άλλο. Ακούσει, σου λέω ρε, ο Μπούτιν, τι με μπερδεύει, τι μου λε τώρα, μου, μου, μου καβαλά η μου φαίνεται. Συγγνώμη, καλά, συγγνώμη και εσύ. Μου αυτό που τόχετε και εσύ και ο Κοντομινά δεν θέλετε να μιλάμε πάνω σα, δεν το καταλαβα μου την, την κουβέντα Τον το ξέρεις Τι είναι αυτός Άκουνα ειδήσει, μην το ξεχάσω. μη μου, βρει ένα φορτσέρι, θέλω να βάλουμε κάτι. κάτι κουρελούδε. Δεν έχω, μου χάλα σε ένα παλιό που είχαμε. Φορτσέρι. Φορτσέρι, ρε, φορτσέρι. Ιταλικό είναι? Όχι, μωρέ, το φορτσέρι είναι ένα. σαν μπαούλο μωρέ, να το πούμε. Μπαούλο. Ναι, φορτσέρι, παούλο. Πού θα βρω ένα παούλο? Να σου στείλω τον πανούλι τον καμένο, το φίλι. Χωράει μέσα πολλέ κουρελούδε. Σαν κουτί, να βάλω, έχω κάτι κουρελούδε. Κουτί είναι κι αυτή, κουτί, μο μικρογιότα. Τέλο πάντων, το Σαββατοκύριακο που έρχεται ναι? έχουμε παρέλαση εδώ στην που? Αθήνα. Τι παρέλαση? Με ουράνιο τόξο, με σημαία. Τι είναι αυτό ουρά με το όξο, ουράνιο τόξο, δεν είναι δόξο. Ουράνιο, τόξο. Ναι, και πώ να το βάπει, αν δεν έχουμε τι αυτό. το. Δεν χρειάζονται και πολλά. Oh. Με ένα βρακί τη Βασίλενα. Τι να πάρω. Το βρακί τη Βασίλενα πάρει, είναι αρκετό. Μιλά, σε δύο σκουπέδε. Πάρε ένα ξένο, άλλο. Μιλέσαι. Τι μου λε τώρα. Βρε Βασίλη, επειδή έχουμε παρέλαση, γι' αυτό σου λέω, να φορά την ετοιμασία την κατάλληλη. Εγώ, εγώ να τα κάνω αυτά. Έχουμε Gay Pride Parade. G Πώ το είπε? Και θα πα και εσύ. Πράιτ, ναι. Γιατί να μην πάω, Τι. παρέλαση Τι. έχουμε. Να ψώσουμε να λίγο το φρόνημα. Τι λεφόρε. Είσαι καλά ρε, θα μαζε. Εγώ κοινά έχω Με Μην με επενδύη με αυτά τα. Να τα παρακολουθήσει να έχει μια γνώμη. Δεν θέλω να, να σα βλέπω εγώ έτσι οι ανθρώπινε που σα Δεν θέλω να φύγει. Φύγατε, μπει την α πούμε. Δηλαδή στην 28ο γιατί κάνουμε παρέλαση. Επήγε φαντάρου. Γιατί δεν σε ψάξαν. Πήγα φαντάρου. Δεν με ψάξα κανεί. Λοιπόν, πόσα κάνετε ψάχνου σπινά. Καμί σα είναι να ξυπώσει έτσι. Και λέω, παιδιά ψαφουλέστε λίγο τίποτα. Να μην κάνετε να, να αλλάξετε πορεία να φύγετε. Εδώ έχουμε. Που να πάμε; Να πάμε προσομοία; Δεν θες το σύνταγμα. Ακούω, ακούω, να σου πω. Έχουμε σοβαρό θέμα τον Δεν έχουμε λες. Ποιο είναι το θέμα; Ο κώδιμος δεν έχει λεθάνι. Μη μου λες εμενα αυτόν αυτό, Μη μου το γυρίζεις. Δεν έχουμε λεστά, το... αλλά πρέπει να. Για να α, φεύγεις. είσαι πολύ αμαρτωλός. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ δεν είμαι, όχι, εντάξει. Εγώ, εγώ εσύ και το θύμα, θυμι, ο είναι αξιόλογο, παιδί και καλό, παιδί. Καλά, και, και πρέπει να σε φρενάρει λίγο. Γιατί... Ναι, αλλά είναι ο κομμουνιστής, είναι λίγο άθροφο. Καλά κάνει, τι θα λάνε, με ποιον θαλά είναι. Είναι είσαι... Εδώ με το μας, ε, μας, ε, Και τον τον Είναι τους σχολεμένο το Αντρέα παιδιάς. Καλά, μη τα Έχει βάλει και ο Αντρέας το χεράκι τα του μια χαρά και α, τα διοχέρια. Κάχαμε και έκαμε ομιλία που μου είπανε με τη δική μου άνθρωπ, του λόγο δεν μπορώ να ορθώ. Τον είδε δεν... που ξύρισε το μουστάκι, ε. Ναι, ναι, τον εδώ συμπάθα, τον καλά. Δεν να στην Από μακριά πήγε και δεν πίσω να μην σε δούνε. Δεν πήγα, εγώ δεν πήγα. Απ' την άλλη, εγώ πήγα. Και τι έχει γίνει κομμουνιστή τώρα, Ναι, θα γίνω εκεί θα πάω. Κουκουέ, Ναι, εκεί θα πάω. τώρα εκεί θα πάω. Ε, εγώ, ρε Βασίλη, έκανα το άλλο. Γιατί λένε Μου. ή τέτοιο ή κομμουνιστή. Έγινα ο τέτοιο. Είμαι μικρό για δεν, Είμαι πολύ μικρό, όχι ηλικιακά. Δεν, δεν το κάνω για δουλειά, για ευχαρίστηση. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας, αλλά και για τις Ελληνίδες και τις Έλληνες. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδε και τις Έλληνες. Το ίδιο Σαρδάμ και οι δύο μέσα στην αίθουσα της Βουλής, τους Έλληνες, όχι, τους Ελληνίδε και τις Έλληνες να το πούμε σωστά όπως το λένε οι ίδιοι ε, είναι η αντίληψή τους ακριβώς για το τι πρόκειται να συμβεί στα πράγματα και μια ωραία σύμπτωση που πολύ μας αρέσει έτσι που την ακούμε μαζεμένη η Ντόρα, η Ντόρα μίλησε για τον Κυριάκο ακούσατε αλλά είχε να πήγε για τον εαυτό της η Ντόρα Δώρα... έμαθε να τρώει λιγότερο σανό ο Γάιδρος κράτησε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη Dora, αυτά, αυτά από την τώρα, όλα μαζί και για το Γάιδερ που κράτησε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη από του ήχου του Κάρα Πιπερήμ. Όλα αυτά ω προθέρμανση για να ακούσουμε το δεύτερο μέρο τη συνομιλία που είχε χτε ο κ. Βασίλη από την Πάτρα με τον Αποστόλη. Τώρα έχω το ανακατευτεί με εκεί το περιβολάκι. Να πούμε όχι εδώ και ο φίλο. Έχω βάλει κυπευτικά, διάφορα. Τι βγάνω και με τη σύνταξη, τέτοιε δουλειέ να πούμε. Πόσο έχει φτάσει η στη σύνταξη, Στην κόψανε. Μόνο μου την κόβουν. Πόσο πήγε. Κάθε μέρα, όσο πέντε εκατοστάρια. Πέντε? Ναι. Παίρνει και η Βασίλη ένα άλλη? Όχι, ρε, εγώ παίρνω. Μόνο εσύ? Ναι. Και πώ τη βγάζει πέρα, ρε Βασίλη. Μου έχω το κυπευτικά, δεν σου είπα. Ρε, ρε Βασίλη με τα κυπευτικά δεν βγαίνει. Μήπω εκεί μέσα και άλλα πράγματα. Όχι, παιδί μου. Μη τίποτα. Όχι <Τοχι>, ρε, τι λε τώρα, Δημοκρατή μου, μου λε τέτοια πράγματα. Ρε, Τα κυπευτικά εννοώ, μη... κυπευτικά πιε... χασίσια, Όχι αγώμια... τώρα. Γανιά, μη, μηχανούλα, να πούμε το να ταλω, τέτοια... Ναι, αυτό επειδή σου χαρίζουν διάφορα, μηχαρή, ναι, λέμε πω να... σου χαρίζει κι εσύ τίποτα άλλα. Εγώ να άλλο, να άλλο. Εγώ να κάνω άλλα, εγώ. Τι λες τώρα, Εγώ είμαι άλλο άνθρωπο. Εγώ, η ηλικία που βρίσκομαι, δουλεύω πάνω απ' όλα και δεν με είδω Έχω ένα είπα και ήθελα και δύο ή μια ξένια και δεν μου τα βρει επί τη ευκαιρία για μου και για ένα πόνι το πήρα ένα πεντακοσάκι. Από εκεί να τα επόμενου. Γιατί άλογο δεν έφτανε. Όχι άλογο πόγαι. Αμάξι, ρε, και τα τσιπάδια, τα ελληνικά. Βγάζαμε ελληνικά τσιπάδια. Καλό πράγματα, δε φαρίκει. Δεν έχει σκεπεί καθόλου απάνω και το έχω φτιάσει, το έχω βάψει. Έβαλε μια πέρκολα. Πρέγκα γιατί έβαλαν πέρκολα. Επειδή δεν έχει σκεπεί. Να σου πω τώρα, Βασίλη, εσύ τι πρόβλημα έχει με τον Κυριακό το Μίτσο Τάκι τώρα, το, το θυμήθηκα. Γιατί δεν θε τον Κυριακό. Γιατί δεν θέλω. Ναι. Γιατί εκείνο πάει με του μπλούσιου. Εγώ τι νοιάζω με του εγώ είμαι από τον Πατήρη. Γιατί ο Τσίπρα με ποιου πάει, ποιου ευνοεί, ποιου βοηθάει. Και άλλα είπε, φίλε, και άλλα μα έκαμε. Ο Γιουργάκη που ψήφισε με ποιον πήγαινε, με άλλου. Και εκείνο άλλα είπε και άλλα έκαμε. Γιατί δεν ψηφίσει ένα τίμιο, τίμιο παιδί, τον Σταύπρο το, το, το Θοδωδωράκι. Όχι, όχι, δεν πάω. Δεν πάω. Γιατί Α, θα τέρμα, θα τέρμα, Γιατί δεν ψηφίσει τον Βασίλ Γιατί Μάλιστα καλά, Μπορδωρό. Αφού είναι σοβαρό, σε όλα τα κανάλια τον έχουν για σοβαρό. <Τι> ναι, καλά, τράβε Εσύ, καλά, εσύ θα με τη θοδόραση εκεί. Εσύ, εσύ την έκαμε στη δουλειά, θα πα εκεί, θα σε βάλουν και σε καμιά δουλειά. Γιατί όχι. Εγώ τραβάω κρόκο τόσα χρόνια. Τζάπα. Σαν μαλάκα <Τι> τραβάω κρόκο για Αυτό είναι. Ότι ομίσοι, οι, βιοπαλυ... οι... οι, βιοπαλυ... οι, βιοπαλυ... οι τραβάμε να. <Τι> <Δηλαδή, Τι> να, κάνω... να μην κάνω Τη θέση του κάθε φτωχού Να κάνουμε Βασίλη Άμα ήρθε η ώρα να εσύ. κάνουμε Yeah. Πα στην εκκλησία και παίρνει ο κόσμο δέκα τίδερα για να φάει, Όχι να μπω στην είσοδο. έχω δει εγώ με τα μάτια μου. Αλλά δεν πα στην εκκλησία για να το δει. Πάω καμιά φορά, πάω καμιά φορά. Να πας. Έχει κάτι εύκολε θεούσε. Πάνε με τι γιαγιάδε εκεί μολομή. μετά, δεν ξέρουν. Του λέω: ε, ε, να, η πίστη σώζει. Να, να φύγει από την Αμαρτία και να πάρει τέτοιο. Να δίνει εκεί που δίνουν για του φτωχού. Να πάει να δίνει μακαρόνια, τέτοια. Αν δίνω το μακαρόνια, το... δεν είμαι αματώλο. Δίνω μακαρόνια. Τι νούμερο μακαρόνια. Είμαι ένα χιτόνιο, να το δίνεις στο άλλο. Αυτό είναι ο. Είδα ένα χιτόνιο το όμω. Θα δώσω δεν. κάτι άλλο. Εδώ μα τα πήραν όλα τα χιτόνια του τυρό. Δεν μας αφήκανε. Μα okay. είναι και πασέ, δεν φοριώνται πια αυτά τα χιτόνια. Κάτι κόμμενε φορέ είναι στι κάτι καφτάνια, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είχα πάρει και ένα κρύωμα που τη προάλλε έβαλα ένα κεραμίδι φτυχώ και πέρασα. Ναι. Τι κεραμίδι έβαλε. Κεραμίδι, μου έρανε αυτά. Το έβαλα μπροστά με μια φανέλα μάλλον και με ξαλάφρωσε. Το και κεραμίδι. Πέρα, Υπάρχει πέρα... κεραμίδι για το κρύωμα. Ναι, ναι. Δηλαδή. Μια φανέλα θα το βάλει μπροστά στο στίθο σου και γέννε την άλλη μέρα δεν έχει τίποτα. Το κεραμίδι. Κεραμίδι ζεστό. Μην έχει κανένα πουλάκι φανέλα... μέσα φωλιά. Όχι, παιδί μου, κεραμίδι ζεστό θα το βάλει εδώ μπροστά στο στίθο σου. Μαζί με τη φανέλα. Και θα φανέλα, έχει μια τρύπα αε, το ταβάνι ξαφνικά, πι... επειδή εγώ το έβαλα στο στήθο μου. Θα λέει, ένα κεραμίδι από τη σκεπή για αυτό το λόγο. Όχι, βρίσκει κεραμίδι, αρέσει. Α, α, το... έχει... Ένα κεραμίδι παλιό. Ελληνικό ή Ισπανία. Σε... Ντόπιο, σπανα... ε... όχι, όχι ξένο. Ντόπιο. Α, όχι ξένο. Ντόπια, είχαν καλή γλίνα να πούμε και βαστάγανε θερμοκρασία. Θα βάλω κεραμίδρε, Βασίλη. Πού να ξέρω. Μήπω αν βάλω κεραμίδι γιατρεύομαι για τι αμαρτίε είσαντε... μου, τι άλλε. Όχι, όχι μπροστά εδώ όταν έχει κρυό. Άλλο και ένα κεραμίδι πίσω. Πού πίσω. Πίσω. Το μυαλό, σου, το μυαλό σου, το σκουριασμένο που λέει ότι. Μην το ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Για Μα... να γιατρευτώ, Λέω... Βασίλη, για να γιατρευτώ. Για ιατρικό το θέλω. Μαζέψου, μαζέψου και να. να... Για ίαμα. Γιατί είσαι σοβαρό, παιδί, να με. Είμαι, Αλλά φεύγει. Από... Εγώ δεν έχω του σύγχυμου το τηλέφωνο. Ε. Θα τον πάρω το σύγχυμο, μπορώ να γάμω. Ο άνθρωπο έχει κάποια σοβαρότητα. Εσύ με μιλάνει, δεν με αφήνει στη σειρά μου, δεν με αφήνει. Μου λε τέτοια πράγματα. Γιατί έχω πέντε έξι κότε και έχω ένα μπουρικόκορα, ένα τριλίρ, ένα λαστούρονα και μου τι έχει σαν κάτι έφυγο Και εδώ στην Αθήνα έχουμε ένα μπουρικόκορα και πολλέ κότε. Πολλέ κότε. Είχα κι άλλον έναν, τον έτσι είπα και τον, τον έσκησε. Και τον έκοψα τον άλλον για α καθόλου. Καλά. Για αυτόν θα τον κόψω, Δεν είναι. Είναι επιθετικός. Είναι αυτό που υπάρχει. λέμε, θα κόψω για σένα την κότα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνει για στίο. Να σου πω τώρα, Απάνω άμα βρω πόσα ζώ σε βρω. Θα πάρει τηλέφωνο. Έχει αμάξιση ή τι. Έχω αμάξιση, ναι. Καλά, θα κουβεντιάσουμε. Η είναι να πάω να πά, πιούμε για κανακρασία με πα σε κανέναν. Ψυσταριά, τίποτα ψυσταριά. Ψυσταριά. Ωραία, έχει καλή ψυχή, αλλά είσαι καλό που δεν είσαι καλό. Σα αφήνω και να είσαι καλά και ό,τι καλύτερο. Φίλε και φίλοι, στο ελληνικό όλα αυτά τα χρόνια συγκρούονται δύο κόσμοι. Αυτό που υπερασπίζεται με αγώνε το δημόσιο συμφέρον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 Νομίζω πολύ ωραία τα διατύπωσε και ο κύριε Βασίλης δεν το συζητάμε με τους κόκκορες, τις κότες, το πόνι και όλα τα υπόλοιπα αλλά κυρίως εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, δύο κόσμοι με αφορμή και το ελληνικό με αφορμή και πολλές άλλες γωνιές και θέματα, αιτήματα τη ελληνικής κοινωνίας είναι ο ένας ο κόσμος αυτός που αγωνίζεται για τα απλά, τα αυτονόητα και ο άλλος ο κόσμος που ευνοεί το τσιμέντο και το τζόγο αρκεί να τοποθετηθεί με δεύτερη τοποθέτησή του. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε ποιον από του δύο κόσμου πια τελικά έχει ενταχθεί, που Την σήμερα, 8 Ιουνίου του 1963, συγκροτείται από νέου καλλιτέχνε η δημοκρατική κίνηση νέων Γρηγόρη Λαμπράκη. Ανάμεσα του Μίκιστοράκη, τον ακούμε, Αργύρης Κουνάδη, Μίνο Αργιράκη Βάσο Κατράκη, Μέτζη Μποστατζόγλου, Ασπασία Παπαθανασίου, Δαφησκούρα, Λέκου Αλεξανδράκη, Γεωργία Χαρλαμπίδου και άλλοι, λίγο αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1964, η κίνηση θα συγχωνευτεί με τη νεολαία τη ΕΔα, συγκροτώντα τη δημοκρατική νεολαία Λαμπράκη. Αν οδό σα λέμε γεια σας, Ακολουθεί Λαός και μετά μαγκαζίνο Το Πάμε καλοκύριε, εγώ σα έβδομαι και σα εκτιμώ. Αλλά γιατί και σα τα χτυπάτε κατάφορα αυτό το παιδί, το Τσίπρα, σα πειράζει πολύ, σε ενοχλεί που ένα φτωχόπεδο. Παιδό... Φτωχόπεδο, τέλο πάντων. Ζηλεύουμε που πάει να φέρει το σοσιαλισμό αυτό ενώ δεν τον πιστεύαμε. Θέλουμε να τον φέρουν οι πιστοποιημένοι και το φέρνει ω κοιτζή. Με την και με τον το, το τίμιο του υδρότα. Αυτό το τίμιο, αυτό το τίμιο υδρότα είναι που δεν το Γιατί το άμα παιδί είναι παιδί, έτσι ο τίμιο, φαντάσου άτιμο. Τον εζηλεύετε έτσι, θα τον πετανιώσετε πικρά. Μακάρι. Βλέπω κάτι κόκκινε γραμμέ από τι και βλέπω και κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ από Βουλή, για να το στήτη, τα Καλά βλέπεις. Κοίταξε εγώ εκβιαστής δεν είμαι, αλλά, αλλά 7 από 8 ακούω για τζόγλου και εγώ και οι πελάτες είμαι στο ταξί. Λοιπόν κανονίστε να βάζετε την επανάληψη. Λοιπόν μη μας προγκάτε, απαιτούμε επανάληψη. Παιδιά άμα είναι έτσι και είναι τόσο δυνατό το κίνημα θα το πω. Γιατί δεν το βλέπεις, κοίταξε τις μελέτε. Λοιπόν εγώ τα λέω, γεια. Σε λέω νόρα, σε λέω, Είδες που άλλαξε η Ευρώπη. Το λέγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόλο καλά λόγια έχει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για, για το ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε κομμουνίηση. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ καλό για την Ευρώπη. Ε, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πόσο καλό είναι, πόσο το τιμά. Καλή τύχη. Λοιπόν, να πω τώρα αγανακτισμένα την εκπομπή σου για του πληστηριασμού. Ο λόγο που ψήφισα τον Κούρτη, τον Τσίπρα, ήταν την πρώτη φορά βέβαια. Στη δεύτερη ήταν για του πληστηριασμού πρώτη κατοικία. Τη δεύτερη φορά γιατί τον ψήφισα. Στη δεύτερη φορά το ψήφισαν, α, δεν τον ψήφισα βέβαια. Δεν τη δουλειά έτσι. Λάιψε, αλλά έψεψε τη δεύτερη φορά. Α, α έτσι α. τη δουλειά. Επειδή πίστευα ότι δεν θα κάνει τίποτα από αυτά που έλεγε, αλλά ήμουν σίγουρα ότι για του πληστηριασμού θα κάνει κάτι. Ότι όταν έπρεπε να τηλέφωνα τα χωράκια και του έλεγα ότι όταν δύο Τσίπρα είστε καμμένο, θα σα ασκήσουμε και αυτά τα, τα, τα είχαν κάνει πάνω τη μόνο και μόνο Με τι βληθέ που ρίχνανε στον Τζίπρα και στον Καμένο, πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να το τηρήσει. Είναι τόσο ψευστήλα και αυτό και ο παπάρα ο χοντρό, που θα σου πω ότι έπαιρνα στου Ανέλ και του έλεγα για τα ποράκια που με βρίζανε Και μου λέγανε να του βρίζεις και εσύ να του κάνουμε μήνυση, να του βάλουμε φυλακή. στον ένα και το τόσο ψεύτε είναι και τόσο παπάρε. Δεν ήξερε ότι να ασκίζονται κάτι καλτσόνα, αυτό δεν το ξέρει, γιατί σου τηλεφωνικά δεν το βλέπει. Πού να το φανταστεί κι εσύ, Το Real FM ναι, ναι. ή κάνω λάθο. Δεν κάνετε λάθο καθόλου κύριε. Το Real FM, αυτό ακριβώ. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μια... Ζωντανή διαφήμιση μου. Μία που... Μια καταγγελία που θέλω να κάνω. Παρακαλώ κουκουλίτσα, ρίχτε. Για την πρωινή ζώνη, σε ποιον θα την κάνω. Σε μένα, τι, τι έχετε. Για την πρωινή ζώνη, εσείς οι μεσημεριανοί. Εγώ είμαι μεσημεριανή για τα κουτσομπολια, ναι, τα κουσκούς Πείτε μου όμω. Θέλω να μιλήσω ή με τον κύριο Τράγκα ή με τον κύριο Χαζινικόλαου. Τράγκα, θα σα δώσω τράγκα που είναι καράντι, είναι καλό, θα βγάλετε άκρυ Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας, αλλά και για τις Ελληνίες και τις Έλληνες. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελβίδες και τις Έλληνες. Ασκάπαν, <χει> <peligro de> <χει> τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. <χει> τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. <χει>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 Yo are... a... the is... the are... okay。yeah. <right> no me imagaste llonun. Y tú te llonume, i ma stelionun. τα diferi, diferi, τα Es dientaneda Thank you.